Εκόμα είναι αυτή που μας έγραψε ο Γιώργος Χρυστοδουλάκος και η Ουτοπία. Είναι η εκπομπή 233 βαθμού Κελισίου, φλεγόμενες ανταποκρίσει σε ένα ξενέρωτο κόσμο. Μεταδίδεται από τον 105FM κάθε δεύτερη Παρασκευή και ανάμεσα έχουμε επανάληψη. Στη σημερινή εκπομπή θα ανοίξουμε έναν κύκλο εκπομπών που θα εμφανίζονται σε άτακτη σειρά και θα σκιαγραφούν τον δύο επαναστατών τόσο του μακρινού παρελθόντος, όσο και του τραυματικού παρόντος. Η πρώτη λοιπόν αυτή η εκπομπή θα ασχοληθεί με έναν σύγχρονο επαναστάτη, ποιητή και βομβιστή, ο οποίος συνεχίζει να δίνει τον αγώνα του μέσα από τις φυλακές της Μανσίλα στη Λεόν τη Ισπανίας. Το όνομά του είναι Γκάμπριελ Πόμπο και για χάρη του συντρόφια από πολλέ γωνιές αυτού του πλανήτη, μεταξύ των οποίων και στην Ελλάδα, πέρασαν στο κατόφλι της έμπρακτη αλλ Αφιερώνοντα του ενέργειε που ζέσταναν τι καρδιέ των συνωμοτών αυτού του κόσμου. Ο Γκάμπριελ Πόμποντα Σίλβα γεννήθηκε στη Γαλλικία και πέρασε περισσότερο από 30 χρόνια στη φυλακή, τόσο στην Ισπανία όσο και σε άλλε ευρωπαϊκέ χώρε, λόγω τη αφοσίωσή του στον αντικαπιταλιστικό αγώνα. Το τελευταίο χρόνο γίνονται συντονισμένε προσπάθειε για την απελευθέρωσή του, τη στιγμή που οι κρατικοί υπάλληλοι εξετάζουν αν κάτι από το αδάμα στο βλέμμα του. Σας παραπέμπω σε ένα άρθρο της ίστιος σελίδας enoughisenough14.org που κυκλοφόρησε πριν δύο εβδομάδες με τον τίτλο «We are winning battles for the freedom of Gabriel Pombo». Η του σε αυτό το άρθρο, Έλιζα Di Bernardo, μας πληροφορεί για την σημερινή του κατάσταση αλλά και κάνει μια μικρή ανασκόπηση της ζωής του. Εμείς όμως σήμερα θα ασχοληθούμε με την προσούρα «Μέχρι να είμαστε όλοι ελεύθεροι» που μεταφράστηκε από συντρόφια το 2011, στον Βόλο και εκδόθηκε αυτόνομα ώστε να στηρίξει το Ταμείο Αλληλεγγύης και Οικονομικής Υποστήριξης των Φυλακισμένων Αγωνιστών. Κλείνοντας όσον αφορά τις επιρροές του Ντασίλβα, ο ίδιος αναφέρει «Κάνουν λάθος αν πιστεύουν ή φαντάζονται ότι η ριζοσπαστικότητά μου προέρχεται από τη δυσπεψία μου σε ουτοπίε και διάφορες θεωρίες. Στην πραγματικότητα, Οφείλω την ριζοσπαστικότητά μου, απ' την αρχή ως το τέλος της, στο σύστημα και στη σάπια κοινωνία του. Αλλιώς, αν κάποιος θέλει να ψάξει για τους θεωρητικούς εισαγωγικά που ευθύνονται για αυτήν, μπορεί να ξεκινήσει απ' τα γραφεία του Τμήματος Σοφρονισμού και να αφήσει τους ποιητέ του δυναμίτη στην ησυχία του. <ΣΣ> shit <laughs> é Και δεν είμαι κάποιος θεωρητικός σύντροφι, αλλά ένας από τους καταπιεσμένους ερωτευμένος με την ελευθερία, που μολύνει τους καταπιεσμένους με το πάθος για μια αξιοπρεπή ζωή. Ξέρω την ιστορία ενός αγοριού, που γεννήθηκε σε καθεστώς φασιστικής δικτατορίας. Ήταν ο γιος μιας πόλη φτωχής οικογένειας, που περνούσε τις μέρες του περιτριγυρισμένος από ζώα. Ήταν πάντα λερωμένος, γιατί του άρεσε να σκαρφαλώνει στα δέντρα, να εξερευνά σπηλιέ όπου θα νόμιζε ότι θα έβρισκε θησαυρού αρχαίων βασιλιάδων ή πειρατών και να υποδιέται τον Ινδιάνο. Μια μέρα, το αγαθό αγόρι έπεσε από ένα δέντρο κυνηγώντα μια χρώματιστη πεταλούδα. Καθώς προσπάθησε να την πιάσει, ξέχασε που βρισκόταν και κατέληξε στο νοσοκομείο με σπασμένο σαγόνι. Οι δάσκαλοι στο σχολείο τον χτύπησαν γιατί μιλούσε την μητρική του γλώσσα και αυτό δεν άρεσε στο δικτάτορα. Επίση το αγόρι, όποτε μπορούσε, δραπέτευε στο δάσο, όπου ήταν γεμάτο θαυμασμό για τα πάντα. Μια μέρα, οι γονεί του αποφάσισαν να φύγουν μακριά για μια άλλη χώρα όπου άντρες, γυναίκες και παιδιά ήταν πιο λευκοί. Μια χώρα όπου, όπως έλεγαν οι γονείς του, θα μπορούσαν να ζήσουν πιο ελεύθερα, θα μπορούσαν να βγάλουν λεφτά και να ξεφύγουν από τη φτώχεια, να αγοράσουν ένα μεγάλο σπίτι και να είναι ευτυχισμένοι. Είπαν οι γονείς του, «Υπάρχει κάτι που το λένε χιόνι σε αυτή τη χώρα, το οποίο είναι λευκό και κρύο και πέφτει από τον ουρανό για τα γενέθλιά σου». Το αγόρι δεν μπορούσε να καταλάβει γιατί έπρεπε να εγκαταλείψει το δάσος του, το λαμπερό ήλιο, τη βροχή, τη θάλασσα, τα ποτάμια, τη γη του. Δεν καταλάβαινε τι ήταν η φτώχεια, ίσως γιατί δεν χρειαζόταν υλικά αγαθά και δεν τον ένιωζε να φοράει μεταχειρισμένα ρούχα. Δεν κατανοούσε την ελευθερία, γιατί ήταν ήδη ελεύθερο. Ήταν αλήθεια, το χιόνι έπεσε από τον ουρανό για τα γενέθλιά του. Οι άνθρωποι ήταν πολύ λευκοί. Πολλοί από αυτούς είχαν μαλλιά ξανθά σαν χρυσό, κόκκινα σαν τομάτες, πορτοκαλί σαν καρότα και καφέ σαν κάστανα. Μιλούσαν μια γλώσσα που ήταν πιο δύσκολη και από αυτή του δικτάτορα. Ήταν μια ξερή κοφτή στρατιωτική γλώσσα. Οι άνθρωποι ήταν ψυχροί και λυπημένοι σαν το χιόνι. Πολύ γρήγορα, το αγόρι, με το χρώμα των φθινοπορεινών φίλων ήθελε να γυρίσει στον τόπο του. Δεν του άρεσε καθόλου αυτό το μέρος όπου δεν καταλάβαινε τα άλλα παιδιά που στα μάτια των ανθρώπων δεν υπήρχε καλοσύνη, που το χαμόγελο δε φώτιζε τα πρόσωπά τους. Έμενε εκεί όμως και έμαθει τη γλώσσα των ανθρώπων με τα λαμπερά μαλλιά και το δέρμα χωρίς χαμόγελο στο χείλι. η μεγάλωσε και έμαθε την ιστορία της χώρας μέσα από τις ιστορίες των πολιτικών εξόριστων. Έτσι γνώριζε πως ο τόπος του δεν ανήκει στο δικτάτορα και τους φίλους του, αλλά ότι είχαν κερδίσει έναν πόλεμο, είχαν καταστήλει την Επανάσταση και γέμισαν τη χώρα μιζέρια και αίμα. Γι' αυτό οι θα γεννήσαν εμάς, ήταν καταδικασμένοι να περιφέρονται από χώρα σε χώρα το αγόρι άκουγε λυπημένο τις ιστορίες με δάκρυα, αίμα και καταπίεση των εξόριστων. Ήξερε ότι δεν πίστευαν σου σε αυτούς τους και έπιναν νερό της φωτιάς για να ξεχνούν και ξεκίνησε να τραγουδά τα τραγουδία της δημοκρατίας, του λαϊκού μετόπου και της επανάστασης. Μια μέρα το αγόρι μίλησε σε έναν από τους παλιούς μαχητές νικημένο πλέον από το νερό τη φωτιάς και του είπε σοβαρά. Δόν θα πολεμήσω για την Επανάσταση. Δεν θα ξεχάσω ποτέ τα τραγούδια της Επανάστασης. Θα κάνω τη ζωή μου ένα παράδειγμα θάρρους και θα εκδικηθώ για τους νεκρούς μας, τους βασανισμένους, τους νικημένους. Ορκίζομαι στο Θεό, Δόν Αντώνιο. Ο Δόν Αντώνιο άρχισε να κλαίει από συγκίνηση, χωρίς το αγόρι να καταλαβαίνει γιατί. Ο αυτό αυτός άντρας, ο άντρα που τραγουδούσε τα επαναστατικά τραγούδια, έκλεγε. Το αγόρι απομακρύνθηκε μόνο τραγουδώντας τη μητρική του γλώσσα με τη γροθιά σφιγμένη ένα παλιό επαναστατικό τραγούδι. Μαύρη θλίψη ταράζει τον αέρα. Τα σκοτεινά σύννεφα μας εμποδίζουν να δούμε και ακόμα και αν περιμένουμε τον πόνο και τον θάνατο το καθήκον μας καλεί κόντρα στον εχθρό. Το μεγαλύτερο αγαθό είναι η ελευθερία. Πρέπει να την υπερασπιζόμαστε με πίστη και αξίες υψώνοντας τη σημαία της Επανάστασης για το θρίαμβο της απελευθέρωσης στα οδοφράγματα. Στα οδοφράγματα για το θρίαμβο της απελευθέρωσης. Έτσι λοιπόν, το παιδί ενήλικος γύρισε στον τόπο του να πολεμήσει για την Επανάσταση. Μετά από πολλές μάχες, το παιδί ενήλικος έγινε αγόρι άντρας και αναγκάστηκε να επιβιώσει 20 βασανιστικά χρόνια χωρίς νερό, λάμψη του ήλιου, δέντρα και ζώα. Μια μέρα κατάφερε να ξεφύγει και συνέχισε να αγωνίζεται και να μιλά για τη ζωή, την αγάπη, την επανάσταση και τα όνειρα. Έγκλειστο, μια ακόμα φορά, αυτό το αγόρι άντρα συνεχίζει να χαμογελά και τα μάτια του είναι δύο ηλιέ που έχουν τον ήλιο για κόρη. Και όλοι οι λευκοί άνθρωποι τον φοβούνται γιατί δεν κλαίει ούτε τρέμει, δεν ζητά τίποτα από αυτού. Θέλει μόνο το χαμόγελό του να είναι μεταδοτικό και η καρδιά του να γίνει δύναμη στα παιδιά αυτά που έχουν ξεχάσει πως το γέλιο αναγεννά επιλογές και πως ένας νέος κόσμος υπάρχει για εκείνους που κοιτούν το ρόδο των ανέμων με αγάπη. αυτό αφορά τη δίκη του Γκάμπριελ, όπου για να καταγγείλει την κακομεταχείριση των φυλακισμένων από και προς τη φυλακή, όπως και τα μέτρα γενικής ασφάλειας εναντίον των επισκεπτών στη δίκη, ο Γκάμπριελ έσκισε τα ρούχα του στο δικαστικό μέγαρο και εμφανίστηκε σχεδόν γυμνός στη δικαστική αίθουσα. Πριν ξεκινήσω, Θέλω να εκφράσω τη στοργή μου και την επαναστατική μου συνέργεια προ όλου του συντρόφου που ταξίδευσαν από διάφορα σημεία τη Ευρώπη για να είναι παρόντε και να δείξουν την αλληλεγγύη του. Συντρόφου που γέμισαν με ζεστασιά τι καρδιέ μα στην παγωμένη αίσθηση τη δικαστική αίθουσα. Συντρόφου που έπρεπε να υποστούν εξευτελιστικές έρευνε και ελέγχου κάθε τύπου. Συντρόφου που βιντεοσκοπήθηκαν και είδαν τα προσωπικά του στοιχεία να καταγράφονται σε αρχεία που αργότερα στελνόταν σε κατασταλτικού μηχανισμού. Συντρόφου που αντιμετώπισαν την πιθανότητα προστήμων και εκδιώχθηκαν από τη δικαστική αίθουσα λόγω δράσεων αλληλεγγύης στις 20 Απρίλη ή στις 25 Αυγούστου, όταν τους έσυραν έξω με τη δύναμη της αστυνομικής βίας. Και επίσης, προς όλους τους συντρόφους που έδρασαν κατά τη διάρκεια των ημερών αλληλεγγύης σε διάφορες πόλεις της Ισπανίας, της Γαλλίας, της Ολλανδίας, του Βελγίου κτλ. μια αδελφική αγκαλιά για την αλληλεγγύη των α στην Ιταλία και άλλους συντρόφου παθιασμένους με την εξεγερσιακή ανταρσία. Κανένας δεν μπορεί να εμποδίσει τον αναπόφευκτο, αυτό που εξαρτάται από εμάς, από τη θέληση και το πάθος μας. Είναι η μου αυτή, η αλληλεγγύη, να απλωθεί προς όλους τους ανα τον κόσμο φυλακισμένους συντρόφους. Έχω στο μυαλό μου σχετικά ονόματα, όχι από τον μακρινό παρελθόν, αλλά από αυτόν τον αιώνα που υπέφεραν από την απομόνωση που τους επιβλήθηκε, όχι τόσο από τους φυσικούς μας εχθρούς, αλλά δυστυχώς και από ένα σημαντικό μέρος του κινήματος που αυτοποκαλείται αναρχικό. Έχουμε απορρίψει τον ρεφορμισμό και την υπεράσπιση των πάντων από τους ουμανιστές και τους μυστικιστές που πιστεύουν και θεωρούν ότι το κράτος και η θεσμοί του είναι κάτι που μπορεί σταδιακά να βελτιωθεί από τη δράση των μαζών. Είμαστε κάποιοι που πιστεύουμε πως έχει φτάσει η στιγμή να επιτεθούμε και να καταστρέψουμε οτιδήποτε το οποίο, αντί να μας εξυπηρετεί, μας καταστρέφει και μας υποδουλώνει. Σε αντίθεση με την ιδέα της μάζας, Προτείνουμε αυτήν της κοινότητα συνειδητοποιημένων ατόμων που δεν ψάχνουν για ένα κέντρο. Μια κοινότητα ομάδων και ατόμων στα όρια και εναντίον της κυριαρχία σε κάθε πτυχή της. Οικονομική, τεχνολογική, πολιτική, κοινωνική, αρχιτεκτονική κτλ. Σύντροφοι, ας μην σπαταλάμε χρόνο και ενέργεια σε συζητήσει με αυτούς που ζουν, από και για τα λόγια. Ο δικός μας λόγος είναι η δράση. Ας βοηθήσουμε την ύπαρξη και τις επιθυμίες μας να εκφράζονται από τα μέσα των πράξεων και των δράσεών μας. Ας ενωθούμε και ας διαδηλώσουμε την αλληλεγγύη και τη συνέργειά μας με αυτούς που ξυπνούν τη συμπάθειά μας και που δεν αφήνουν τους εαυτούς τους να κυβερνώνται και να εκμεταλλεύονται, να εκπορνεύονται και να εξημερώνονται από τις διάφορες δυνάμεις του κράτους, των θεσμών και του κεφαλαίου. Όπως είπα, δεν είμαστε περιπτώσεις ή ακόμα λιγότερο π αλλά αντάρτε και επαναστάτε στη μάχη εναντίον της κυριαρχία και της εξουσίας. Και ω αντάρτε και επαναστάτε, κουβαλάμε ο ένα τον άλλον με στι καρδιέ και τι πράξει μα. Ένα αστό παρατηρητή θα συμμεριστεί τη γνώμη ενό δημοσιογράφου πληρωμένου από κράτο και κεφάλαιο, και ένα τέτοιο δημοσιογράφο θα μπορούσε να βάλει στη φυλάδα του σαν τίτλο Αναρχία στην αίθουσα τη δίκη. Α μην πούμε όμω ότι εξαπατηθήκαμε. Για τον αποστηρωμένο δημοσιογράφο, όπω και για τον πολίτη που δεν χρησιμοποιεί την κριτική του ικανότητα, το νόημα και η βαρύτητα αυτών των λέξεων δεν είναι το ίδιο όπω για εμά, ούτε σε βάθο, ούτε σε μορφή. Για του πρώτου, Αναρχία σημαίνει χάος. Για εμάς είναι η φυσική τάξη πραγμάτων, μη διαστευρωμένη από ιεραρχίες, εξουσίες και αυταρχισμό. Τα συμφέροντα αυτών των αντιγράφων ή κλόνων ή κατασκευασμένων στη σειρά υποκειμένων, συμπίπτουν με αυτά των αφεντικών που τους ταΐζουν, που τους λένε πώς να σκέφτονται, να πιστεύουν, να αισθάνονται και να πράττουν. Είναι σκλάβοι. Μια μακριάς αλυσίδα που τους δένει και τους υποδουλώνει σε όλα αυτά που αποτελούν τον οργουελικό κόσμο μας. Στους ναούς της δημοκρατίας, οι νέοι ιερείς ελέγχουν τον χώρο, τις τελετές, τον χρόνο. Όλοι αυτοί που με τον έναν ή τον άλλο τρόπο αποκόπτονται από τις συμβάσει ή τις τελετές αυτών των εξουσιών δεν είναι μόνο δαιμονισμένοι, αλλά και τιμωρημένοι σκληρά. Στις 20 Απρίλη του 2005, Επτά αναρχικοί βγάζουν τα ρούχα τους για να διαμαρτυρηθούν ενάντια στα βασανιστήρια και τη δικαιοσύνη των αστών και του κεφαλαίου. Πίσω. Ω, oh, τι όμορφο σκάνδαλο. Τη κοινωνική πίεση, τη ανθρώπινη και αντάρτικη αγάπη, τη αξιοπρέπεια. Αυτό κύριε και κυρία, αστή, ονομάζεται αναρχικός ακτιβισμός. Ονομάζεται επαναστατικό ακτιβισμό. κοινωνική και ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Κάτι που σίγουρα δεν έχετε. Ονομάζεται ελευθερία έκφραση γνώμης και δράση. Αυτό είναι να μιλάμε δείχνοντας στις εξουσίες ότι η αλληλεγγύη δεν αποτελεί μια νεκρή και στάσιμη έννοια, κάτι που μπορεί να χειραγωγηθεί και να αγοραστεί στην αγορά σαν ένα ακόμα προϊόν ή μόδα, ότι η αλληλεγγύη δεν είναι χριστιανική φιλανθρωπία ή υποκριτική επαιτία. Και μιλώντας για αλληλεγγύη, δεν καταλαβαίνω πώς μπορεί να υπάρχει μισή αλληλεγγύη, με αυτήν την έννοια απορρίπτω την αλληλεγγύη με δικαιολογίε ή την αλληλεγγύη που έχει ανάγκη να απολογηθεί λόγω του ότι θα μπορούσαν να πούν ή να σκεφτούν άλλοι για εμάς. Είμαστε αναρχικοί αντάρτε και επαναστάτε με τη δική μας συγκρουσιακή πολιτική και κοινωνική ιστορία. Έχουμε ένα αποφασιστικό και συμπαγές υπόβαθρο με τους θανάτους μας, τους φυλακισμένους μας, τους εξόριστους, τους φυγάδες. Παλεύουμε ενάντια σε και κεφάλαιο ενάντια στην κοινωνία φυλακή και τις φυλακές, ενάντια στην καταπίεση και τη φτώχεια, την περιθωριοποίηση και τον δογματισμό. Και με αυτή την έννοια δεν εκλυπαρούμε για την αλληλεγγύη των εξουσιαστών ή των ανθρωπιστών αριστερών, που το παίζουν μεγάλοι επαναστάτες. Σε αυτούς, όπως και στους άλλους, λέμε χωρί να πάτε στο διάολο. Φίλοι και πολέμοι, παρόλο που δεν μπορείτε να το γνωρίζετε, εγώ χαμογελώ στο σκοτάδι επειδή ξέρω πως η συνεργή μας στην εξάπλωση της εξέγερσης πολλαπλασιάζονται σε όλο τον κόσμο και επειδή η καρδιά μας είναι η απόδειξη πως κάτι κινείται. Δεν έχουμε τίποτα και τα θέλουμε όλα μέχρι να είμαστε όλοι ελεύθεροι. Εδώ, όσο μικροί ή μεγάλοι και αν είμαστε, μαθαίνοντα και πολεμώντα από τη μια ή την άλλη πλευρά του τοίχου, του συνόρου, του φίλου, τη ράτσα, δηλώνοντα την αγάπη μα για την ελευθερία και την περιφρόνησή μα προ την τυραννία. με γράμματα από τον Γκαμπριέλ Πόμπο μέσα από την μπροσούρα μέχρι να είμαστε όλοι ελεύθεροι Τα γράμματα αυτά συντάχθηκαν μέσα στις φυλακές και όπως λέει ο ίδιος επειδή το μόνο πράγμα που έχουμε για να πολεμήσουμε σε αυτές τις συνθήκες απομόνωσης και εξόντωσης είναι τα ιδανικά μας και τα κορμιά μας βάζουμε και τα δύο σε κίνηση και δράση για να, διολ, για να δηλώσουμε στο σοσιαλοφασιστικό κράτος ότι αυτή και μόνο αυτοί είναι οι τρομοκράτες Εμπρός με δύναμη σύντροφοι Μοιραστείτε τη χαρά της κινητοποίησης και της ανατροπής. Δεν θέλουμε εκπροσώπους, ούτε και θέλουμε να εκπροσωπούμε. Άμεση δράση και κοινωνική επανάσταση, ζήτω η αναρχία. Δεν είναι κάποιος που με ιδιαίτερη επιδεξιότητα παίζει με μικρές λεκτικές μεταφορές, αλλά κάποιος του οποίου η αφυπνισμένη προμηθεϊκή ιδιοφυΐα τον οθεί να δημιουργήσει μεγάλες μεταφορές. Κοινωνικός, ανθρώπινος, ιστορικός, αστρικός. Ο Δόν είναι ένας ποιητής της τάξης του. Ένας ποιητής δραστήριος και υπερβατικός και διαφοροποιείται από τους υπόλοιπους συνηθισμένους ποιητέ στον κόσμο στο ότι θέλει να γράψει τα ποίηματά του όχι με τη μύτη του φτερού αλλά κυρίως με αυτήν της λόγχης. Όπου υπάρχει φαντασία πρέπει να ακολουθείτε από τη θέληση. Με το ξίφος με τη σάρκα με τη ζωή με τη θυσία με το κλεβασμό με την παντομήμα με τον ηρωισμό, με το θάνατο. Η ποιητική μεταφορά διαπερνά ακολούθως τη μεγάλη κοινωνική μεταφορά. Μου στάλθηκε κάποτε μια συντρόφισα, από μια συντρόφισα, την Κάρολ, χαιρετισμού στην Κάρολ παρεμπιπνόντος, αυτό το απόσπασμα του ποίηματος «Ο προμηθεϊκός ποιητής» από το βιβλίο του Λεόν Φελίπε Γκανάρας Λαλούζ, το ίδιο το βιβλίο μου στάλθηκε σε άλλη περίπτωση από άλλους συντρόφους, τον Ιωακίν Λουθία και την Ελυσίνα, υγεία και αναρχία σύντροφοι. Κι έτσι μπορώ σήμερα να σας μιλώ, να δείξω σε όλους εσάς φίλους, συντρόφους, άγνωστους εχθρούς και ουδέτερους, αδιάφορους, υπερίεργους και πάνω απ' όλα να μοιραστώ αυτό που σκέφτηκε, αισθάνθηκε και έγραψε ένας ποιητής που ιδιαίτερο θαυμάζω, ο Λεόν Φελίπε. Τι κάνω, όμως, γιατί μιλώ για ποιήση. Υποθέτω πως εννοώ ότι άντρες και γυναίκες δεν επιβίωσαν μέχρι τώρα μόνο με το ψωμί. Και όπως τον αγώνα των ζωών μας, κάποιοι άνθρωποι γράφουν ποιήση με τη μύτη του φτερού, ενώ κάποιοι άλλοι με τις ψυχές μας να είναι στη μύτη του στυλό. Το πεδίο των απόψεων σχηματίζει ένα μέρος του συστήματος, και αυτό το σύστημα είναι δύσκολο να υπερνικηθεί στο γήπεδό του και με τα όπλα του. Και το ίδιο συμβαίνει με την πολιτική και τον κοινωνικό αγώνα. Γι' αυτό θα πράταμε ορθά αν δεν δίναμε προτεραιότητα στο ένα μισό απέναντι στο άλλο, αλλά χρησιμοποιούσαμε κάθε κομμάτι και μορφή ως ένα τμήμα του αγώνα μας, το προσωπικό, το πολιτικό, το κοινωνικό, το συλλογικό και το ατομικό. Στη φυλακή, οι σχέσεις εξουσίας, ελέγχου και προπαγάνδας συγκεντρώνονται σε λίγους γραφειοκράτες. Αποφασίζουν για το καλό και το κακό, τη ζωή και το θάνατο και τις βαθμίδες των βασανιστήριων που επιβάλλουν στους φυλακισμένους τους. Και είναι φανερό πω οι υπάκουοι φυλακισμένοι, όπως ο πυθήνιος εργάτης και οι επίτιμοι χορηγοί, δεν έχουν τίποτα να πούν, να δηλώσουν ή κάποιο παράπονο να διατυπώσουν για τα δέσμά τους, την κατάσταση και τους οι θεσμοί δεν αποτελούν τίποτε άλλο παρά πλοκάμια της εξουσίας και η εξουσία μοιράζεται μεταξύ λίγων προνομιούχων, οι οποίοι παριστάνουν τους ημίθεους. και αυτούς τους κρίκους της αλισίδας, αυτούς τους ακόλαστους μισθοφόρους, πρέπει να τους πολεμήσουμε και να τους βγάλουμε τις διάφορες μάσκες. Όχι όμως μόνο αυτό. Δεν είναι ένας μονοθεματικός αγώνας αυτός ο αγώνας ενάντια σε κάθε τύπο φυλακών. Και το σύστημα που αναπαράγει αυτέ και ό,τι αντιπροσωπεύουν εκμετάλλευση, διαχωρισμό, βασανισμό. Όχι, ο αγώνα ενάντια στι φυλακές από μια αναρχική οπτική θα έπρεπε να ερμηνευτεί ω μια διεθνή κριτική όλων όσων δεν είναι ικανοποιημένοι από αυτό το δίκτυο ταξικού και φυλετικού διαχωρισμού. Και δεν θα έπρεπε να είναι απλά μια θεωρία, αλλά επιπλέον μια συμφωνημένη λύση αλληλοβοήθεια με όλου αυτού που πολεμούν αυτό που του κάνει να υποφέρουν. This is a good time. I will see splendor, speed, for there is Mercury. Ah, the greatest of all archers, Sagittarius, from the land of the Far East. Arjuna, the young warrior. The first race will be. Cross-country running, the candidates to participate and try to gain interest to the temple of the golden pearl. Ah, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, sweet lyrics, sweet songs, and the sweet taste of the ambrosia. Strange love. Wow. This is really a banquet for the gods. It's really a feast. The games are now over. And now it's time for the spoils. We have dancers from faraway places. We have magicians from the far, far, far corners of the world. And we also have the understanding of peace. με το υπάρχον. Η αναρχία είναι κάτι περισσότερο από μια κοινωνικοπολιτική κίνηση. Πρόκειται για να συνεχεί αγώνα με το υπάρχον τόσο σε κοινωνικό επίπεδο όσο και ατομικό. Πολλοί από εμάς θεωρούν πως είναι αρκετό να είσαι ταγμένος ή φιλικά προσκύμενος σε μια συγκεκριμένη αναρχική ομάδα. Να υιοθετεί την αναρχική αισθητική και να μιλάς για αναρχισμό με την εντύπωση πω είσαι αναρχικός. Αλλά είναι έτσι? Πρόκειται η αναρχία για κάτι το οποίο μπορεί να συζητηθεί ή να βιωθεί? Αυτό που εννοώ είναι αν υποβαθμίσουμε την αναρχία και την περιορίσουμε σε μια φιλοσοφική κουβέντα του Σαλονιού, σε μια νοσταλγική εξιστόριση του παρελθόντος ή ακόμα σε μια στρατιωτικού τύπου αισθητική, τότε τι μα έχει μείνει. Η αναρχία δεν μπορεί να υποβιβαστεί με σκοπό να ερμηνευτεί ή εξηγηθεί σε όλες τις μορφές και εκφάνσεις. Δεν μπορεί να είναι ένα περιορισμένο παθητικό αντικείμενο, κάποιες αποτεφρωμένες ιδέες με αποστηρωμένη ηθική, κενές περιοχομένου και επαναλαμβανόμενες όπως την προφιλο... προφιλοσοφική εποχή κατά την οποία ο μύθος υπερεύαινε τη λογική σκέψη. Όταν η αναρχική σκέψη γίνει αντιληπτή και εκφανσεις δεν μπορει να ειναι ενα περιορισμενο παθητικο αντικειμενο καποιες αποτεφρωμενες ιδεες με αποστηρωμενη ηθικη νές περιοχομενου και επαναλαμβανομενε οπως την προφιλοσοφικη εποχη κατα την οποια ο μυθος υπερευαινε τη λογικη σκεψη οταν η αναρχικη σκεψη γινει αντιληπτη και αφομοιωθει Καλή σε πειραματισμό, συνειδητοποίηση. Σήμερα, εδώ και τώρα με τους εαυτούς μας και τον δικό μας τρόπο να την κατονοήσουμε. Δεν είναι αρκετό να μιλάς για δράση. Οφείλουμε να είμαστε η δράση. Δεν είναι αρκετό να νοηρευόμαστε την αναρχία. Αλλά πρέπει να είμαστε η αναρχική έκφραση καθε αυτή. Προφανώς δεν είναι εύκολο. Και δεν είναι πάντα ευχάριστο να παλεύεις με τον ίδιο σου τον εαυτό όπως επίσης και τις αντιθέσεις που πηγάζουν από την αντίφαση με τις συνθήκες που διαμορφώνουν το υπάρχον, αλλά και τα εμπόδια που κόβουν, απειλούν και σταματούν τις επιθυμίες μας, τα πάθη μας και τις αναρχικές μας φιλοδοξίες. Ποιος άνθρωπος, αναρχικός ή όχι, δεν προσπαθεί να αποφύγει στο μέτρο των δυνατοτήτων τη δυσαρέσκεια της αμφιβολίες που απορρέουν από διαμάχης και αναμετρήσεις. Παρ' όλα αυτά, είναι σε αυτό ακριβώς το σημείο σε αυτό το γόρδιο δεσμό που βρίσκεται η λύση, η απελευθέρωση και τα όρια της δύναμής μας. Πώς μπορούμε να γνωρίζουμε τι είμαστε ικανοί να καταφέρουμε, χωρίς να το δοκιμάσουμε, χωρίς να πειραματιστούμε. Μπορεί να μην γνωρίζουμε ακριβώς το σχέδιο του τι επιθυμούμε σε κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο, ίσως να μην έχουμε ένα θεωρητικό κορμό, ούτε μια σταθερή εναλλακτική να προσφέρουμε για να χτιστεί ένα νέο έργο. Δεν εντυπωσιάζουμε με υπέροχους λόγους, ούτε με φανταστικά εγχειρήματα σχετικά με το θέμα. Αλλά ναι, γνωρίζουμε τι δεν θέλουμε. Να μην εξουσιαζόμαστε, να μην μας διατάζουν, να μην χειραγωγούμαστε, να μην μας εκμεταλλεύονται, να μην ελεχόμαστε και να μην μας υπαγορεύουν τι και πώς να σκεφτόμαστε. Νιώθουμε και ζούμε, για παράδειγμα. Και ναι, γνωρίζουμε τι επιθυμούμε. Να είμαστε ελεύθεροι και αυτοενεχόμενοι να δημιουργούμε και να πειραματιζόμαστε με άλλους τρόπους σκέψης, με διαφορετικά συναισθήματα, άλλους τρόπους ζωής και πώς να ελευθερούμε και να ζούμε. Έτσι λοιπόν, τα πάντα μπορούν να συγκεντρωθούν. Η μόνη μας έξοδος είναι η επανάσταση των επιθυμιών μας με τη συνεχή ένταση ενάντια στο υπάρχον και η ελευθερία και τα όνειρα και όλα όσα μπορούμε να αναζητήσουμε. Συμπέρασμα: δεν έχουμε τίποτα και τα θέλουμε όλα. Σήμερα, τώρα και παλεύουμε για αυτήν, την αναρχία. <συμπέρασμα> <συμπέρασμα> <συμπέρασμα> Η ανταρσία δεν περιμένει κανένα, δεν περιμένει τίποτα. Πρόκειται για μια δραστήρια απάντηση, η άμεση συνέπεια της έντασης, μια διαδικασία κάθαρσης και ελευθερίας. Ο κοινωνικός αντάρτης είναι το κοινωνικό υποκείμενο που αποκόπει και από τη μάζα χειραφετήθηκε από όλα τα βάρη, συμπεριλαμβανομένου και του ίδιου του εαυτού, και ορίζει τον εαυτό του σύμφωνα με τα δικά του πιστεύου, τις δικέ του επιθυμίες και αναρχικά πάθη, δίχως να φοβάται επικρίσεις και κριτικές από άλλους, γιατί έχει και βρίσκει την αρχή, το μέσο, την αξία και το τέλος στον ίδιο του τον εαυτό. Είναι ένα αυτοκαθοριζόμενο και και υποκείμενο, το οποίο δεν χρειάζεται να περιμένει άλλους να επαναστατήσουν σήμερα, τώρα, Υπολογίζει το ρίσκο και την ένταση των επιθυμιών του, όπως και τις συνέπειες και ευθύνες των πράξεών του. Αυτό λοιπόν συμβαίνει όταν κάποιος γνωρίζει τον εαυτό του και έχει γνώση, σέβεται τον εαυτό του και έχει εκτίμηση, θέλει τον εαυτό του και επιθυμεί. Χρησιμοποιεί όλα του τα όπλα και δυνάμεις νου και σώματος για να διατηρήσει τον εαυτό του σαν έναν ελεύθερο ερωτικό όν και εραστή της ζωής. Και αυτός ο ελευθεριακός χαρακτήρας δεν παλεύει μόνο για τη ζωή και τη δική του ελευθερία, αλλά και για τους άλλους, γιατί η ελευθερία και η ζωή είναι που δημιουργούν τις κατάλληλες συνθήκες και τον χώρο για τον αναρχικό τρόπο ζωής. Ο αντάρτης είναι πρώτα απ' όλα ή πριν από τίποτα, ένας άνθρωπος χειραφετημένος. Κάποιος που κατανοώντας τον εαυτό του και τον κόσμο στον οποίο ζει, αποφασίζει να δράσει πέρα από όλες τις εκφάνσεις και προσταγές της ύπαρξης και του υπάρχοντος, όχι μόνο προς άλλα και για την προσωπική του ελευθερία, αλλά επίση και για την επέκταση της ίδιας της ελευθερίας. Αυτή η ελευθερία προκύπτει από μια μόνιμη υπαρξιακή ένταση, η οποία κάνει τη δική της διαλεκτική. Θέληση, αντίθεση, σύνθεση. Για να το πούμε μεταφορικά με άλλα λόγια, κατά την πορεία της ζωής, σαν τα φίδια, αφήνουμε πίσω το παλιό δέρμα. Αλλαγές οι οποίες έχουν σχετικό κύκλο ζωής και που αφήνουμε να συνεχίζουν να αναπτύσσονται και να αναπροσαρμόζονται στην περιοχή. Με αυτόν τον τρόπο, αυτή η ανάπτυξη είναι η δική μας ενεργή, σκ... ενεργή σκέψη και η αναπροσαρμογή σημαίνει την χωρική προσωρινή σύνθεση πάνω στο υπάρχον. Ο αναρχικός αντάρτης, ανυπάκουος στην εξουσία και τον απολιταρχισμό, κατανοεί πως για να είσαι τόσο υγιής και ζωντανός όσο η επαναστατικότητα το επιτρέπει, Οφείλει να δημιουργήσει σχέσεις με εκείνου που μοιράζονται και διαδίδουν την εξέγερση σαν ένα εγχείρημα και πραγματικότητα του εδώ και τώρα και ξεπερνά το απλό ατομικό και ανεπιβεβαίωτο ανέκδοτο. Πώς το οργανώνεις? Με ποιον? Διαβάζουμε γράμματα που συνέθεσε ο Γκαμπριέλ Πόμπο 30 και πλέον Στι στις τη της δημοκρατίας που εκδόθηκαν στην προσούρα μέχρι να είμαστε όλοι ελεύθεροι. σε καθε κοινωνικοπολιτική κίνηση υπάρχει, η καλύτερα συνυπάρχει πάντα, μια ομάδα χαρακτηριστικών αναφορικά με την αισθητική, δείχνοντας εξωτερικά με ποιο τρόπο το άτομο κατανοεί, αισθάνεται, αναγνωρίζει τον εαυτό του, συγκριτικά με τους άλλους. Η αισθητική είναι ένα τρόπος να εξωτερικεύσουμε στους άλλους τι και ποσκεφτόμαστε και νιώθουμε. Ανάλογα με τον τρόπο που ντυνόμαστε, με τον τρόπο που μιλάμε, τη μουσική που ακούμε, επικοινωνούμε στους άλλους, το πώς και ποιοι είμαστε. Σε αυτό το σημείο μπορούμε να θυμηθούμε κάποιες κινήσεις ή ομάδες που μέσω της αισθητική του μας έχουν καταδείξει, τουλάχιστον εξωτερικά, τις ιδέες τους ή την κατάστασή τους. Οι χίπηδες, οι πάνξ, οι αριστεροί, οι μαύροι πάνθυρε, ο κλασικό εργάτης και ο κλασικός επιχειρηματίας με το κουστούμι και τη γραβάτα του. Κρίνουμε και κρινόμαστε από την εξωτερική εμφάνιση, ή αν το θέλουμε αξιολογούμαστε και εκτιμόμαστε με από αυτήν, αλλά και το αντίστροφο. Δυστυχώς στις μέρες μας η αισθητική δεν είναι τίποτε άλλο από ένα εμπορικό προϊόν, μια πόζα, τίποτα πραγματικά ουσιαστικό. Μια μόδα που μας ταιριάζει για να ξεγελάμε ποιο είναι, ποιο και τι σε αυτή την παρέλαση, σε αυτή την κοινωνική πασαρέλα, κατά την οποία ξεχωρίζουμε με το κατάλληλο σύνολο για την περίσταση ή την εποχή. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να επαναπροσδιορίσουμε, εάν πραγματικά είναι σημαντικό για εμάς αυτό το φαίνεστε η επίδειξη ή η δράση. Ακόμα και αν η αισθητική μας είναι ειλικρινής, και όχι μόνο ένα είδωλο ή μόδα, δεν υπάρχει λόγος να την επιδεικνύουμε στους άλλους, εάν αυτό που θέλουμε να ζήσουμε... Είναι αυτό που δείχνουμε. Για ποιο λόγο, γιατί, για να μπορέσουν οι υπόλοιποι να δουν πόσο δίθεν στρατευμένοι είμαστε. Η ματαιότητα της ματαιοδοξίας. Πέρα από την αισθητική, συναντάμε την ηθική, η οποία πραγματικά μας χαρακτηρίζει και την οποία επιδεικνύουμε στους εαυτούς μας. Είναι τα βήματά μας, οι κινήσει μα, που πραγματικά μας καθορίζουν και προσδιορίζουν και όχι τα ρούχα, το κούρεμα και το αξεσουάρ. Τώρα πια μπορούμε να δούμε σοφρονιστικούς υπάλληλους, μπάτσους και δικαστές να έχουν piercing και μια γενικότερη εναλλακτική αισθητική. Είναι ξεκάθαρο πως κάθε διαδικασία έχει το δικό της χρόνο, είτε είναι ατομική είτε είναι συλλογική. Όλα είναι καρπός προσπάθειας, συνίδησης και διαλογισμού. Εάν δεν επιθυμούμε να κολλήσουμε και να πέσουμε στο περιθώριο, Εάν αυτό που θέλουμε είναι να εκπροσωπούμε τους εαυτούς μας και να πράττουμε σύμφωνα με τις ιδέες, επιθυμίες και τα πάθη μας, πρέπει να κινητοποιηθούμε. Κάθε κοινωνικοπολιτική κίνηση που κολλάει διαφθείρει τον εαυτό της, τά απολυθωμένη, σταματά να είναι αποτελεσματική, μετατρέπεται σε παράδοση. Η εξεγερσή των αναρχικών είναι ήδη πράξη, είναι πραγματικότητα. Μια πραγματικότητα, ένα συνεχιζόμενο εγχείρημα από κάποιους από εμάς σε κάποιες περιοχές, ενομένους βάσει μιας προταγματικής συγκένειας, άτυπα και διάχυτα οργανωμένα στην περιοχή. Είμαστε οι αναρχικοί και κοινωνική κοινωνικοί αντάρτες σε δράση, εκείνοι που κουράστηκαν και εξεγέρθηκαν ενάντια στην υπάρχουσα τάξη πραγμάτων, που Αποτελεί το υπάρχον σε όλε τι επιταγέ. Δεν είμαστε μπροστά στο φυλακή κανενό, εκπροσωπούμε μόνο του εαυτούς μα και ζούμε με ένταση τι επιθυμίε και τα πάθη μα. Αναλαμβάνουμε τι ευθύνε μα με αξιοπρέπεια και περηφάνεια. Ούτε οι δίκε, ούτε οι ποινέ φυλάκιση θα καταφέρουν να σταματήσουν την εξέγερση. Όσο υπάρχουν οι επανάστασοι και οι επαναστάτε ενάντια στην εξουσία και την απολυταρχία, θα υπάρχει η σύγκρουση με το υπάρχον. Η εξέγερση δεν θα σταματήσει επειδή ο επαναστάτης άδικα καταδικάστηκε από ένα αστικό δικαστήριο. Ο επαναστάτης από τα πριν έρχεται αντιμέτωπος με την αντιξότητα και μέσα σε αυτή, ο χαρακτήρας του ή η χαρακτήρας του, της ενισχύεται και εκεί οι υποτιθέμενες αμφιβολίες που ενδεχομένως να υπάρχουν μετατρέπονται σε ανδιαμφισβήτητες βεβαιότητες. Σε αυτό το σημείο είναι που αντιλαμβάνεται τη δολοφονική και ανελαίει τη φύση του συστήματος και των εργαλείων του. Είναι μέσα στη φυλακή που ο επαναστάτης αποφασιστικά αυτοκαθορίζεται. Ας οξύνουμε τις ζωές μας, η αναρχία είναι αναπόφευκτη. και αν είναι το σχέδιο που ο καθένας επιθυμεί να θέσει σε εφαρμογή, θα χρειαστεί το Ville metal Ζούμε σε ένα καπιταλιστικό κοινωνικό σύστημα και όλοι γνωρίζουμε πως από τη μισθωτή σκλαβιά κερδίζει και αποφελείται τόσο που εμείς δεν πρόκειται ποτέ να μαζέψουμε τόσα χρήματα για τα εγχείρηματά μας. Δεν έχει σημασία αν είσαι αναρχικός που αναπτύσσει δραστηριότητα εντός μιας τυπική ή άτυπη οργάνωσης ή ατομικά αλλά πόσες φορές δεν έχει σταματήσει η πρόοδος ενό σχεδίου ένεκα οικονομικής στενότητας? Οι τράπεζες και τα κοσματοπολία είναι εκεί και περιμένουν να γεμίσουμε κουράγιο και να απολοτριώσουμε την υπεραξία τους. Επομένως, μπορείτε να εκδώσετε τα δικά σας βιβλία και η προπαγάνδα θα έχει καλύτερη ποιότητα και ποσότητα. Επίση, μπορεί να νοικιάσετε ή να αγοράσετε ένα παλιό σπίτι, να το ανακαινήσετε μαζί με τους συντρόφου και μετά να μετατραπεί σε κοινωνικό κέντρο σημείο συνάντησης, αναρχικών ή οτιδήποτε κανείς επιθυμεί. Δεν είναι τόσο δύσκολο. Είναι εμφανή. Έχουν ωράρια, συνήθειες και λάθη. Και δεν πρόκειται μόνο για τη δομή. Ενώ μερικές φορές βλέπουμε μια τράπεζα ή ένα κόζηματοπόλιο και θεωρούμε πως δεν είναι για μας, δεν είμαστε επαγγελματίε, πως το εγχείρημα είναι μεγάλο για εμάς. Κάποιες φορές είναι αρκετό να ακολουθήσεις τον πρόεδρο της τράπεζας ή τον ιδιοκτήτη του κοσματοπόλειου και να σημαδέψεις την κρυψώνα τους. Είναι το καλύτερο σημείο για να τους πιάσεις. Πρέπει να είμαστε σκληροί. Εάν καταφέρεις να τον τρομοκρατήσεις ψυχολογικά, θα αποφύγεις να το κάνεις σωματικά. Αλλά βέβαια, μια αγροθιά στο κεφάλι κατευθείαν από την πρώτη στιγμή, ανοίγει για σένα τις πύλες της κατανόησης του. Ξέχνα θέματα του τύπου «Είμαστε αναρχικοί» ή «Γιατί το κάνατε αυτό» δεν τους νοιάζει καθόλου. Από την άλλη πλευρά θα χεστούν από το φόβο τους, εάν μιλάς σαν εγκληματίας. Κάτι σαν «Κοίτα, δώσε μου τα πάντα, διαφορετικά όλοι θα χτυπηθούν». Ή «Εάν όχι, αύριο θα φύγω μαζί σου και ο συνεργός μου θα μείνει με την οικογένειά σου. Αν μου δώσεις τα πάντα τώρα, όλα θα πάνε καλά». Δεν υπάρχει κανένας λόγος να είσαι καλός με τους καπιταλιστές, όπως δεν είναι και αυτοί μαζί μας έτσι κι αλλιώς. Επομένως, κάνεις αυτό που πρέπει να κάνεις. Τη στοργή την κρατάμε για τις στιγμές που πλησιάζουμε την εκπλήρωση της εξέγερσης ή της αγάπης. Η βία είναι για τη δράση, είτε είναι για απολοτρίωση, είτε πρόκειται για δυναμήτες. Να μην το αντιληφθούμε λάθος στον πόλεμο, είσαι εσύ που φτιάχνει τους κανόνες. Δεν υπάρχει οδηγός για απαλλοτρίωση. Τα πάντα είναι φαντασία, συλλογή πληροφοριών, σχεδιασμού και δράσεις. Εάν θέλεις όλα να είναι εύκαιρα και δυναμικά και όχι κολλημένα, δραστηριοποιήσου. Σκέψου. Ψάξε. Πράξε. Πράξε σύντροφε. Πράξε συνδρόφησα Η παλοτρίωση είναι δυνατή. Είναι απαραίτητη. με είμαι τόσο απλοϊκός, ώστε να πιστέψω ότι αυτό που ζω εδώ αποτελεί εξαίρεση. Κι αφού οι φυλακισμένοι δεν γεννήθηκαν εδώ, αλλά έρχονται από ένα πολύ συγκεκριμένο κοινωνικό περιβάλλον, δεν ψάχνω για τους άμεσα υπεύθυνου μόνο μεταξύ των δεσμοφυλάκων και της διεύθυνση που στην τελική αναπαράγουν σε επίπεδο μικροκόσμου την πολιτική και τις μικρότητες του συστήματος και της κοινωνίας του. Δεν υπάρχει τίποτα να μεταρρυθμιστεί. Όλα πρέπει να γκρεμιστούν από τα θεμέλια. Δεν ήμουν ποτέ αδιάφορο για του ζητιάνου που γεμίζουν την Μητρόπολη, αυτού που έχοντα δεχτεί τη βία μια ολόκληρη ζωή μισθωτή σκλαβιά, καταφεύγουν τι τελευταίε μέρε του σε προγραμματισμένε δραστηριότητε ελεύθερου χρόνου στο αλκοόλ ή και τα ναρκωτικά, ή αυτού που προκειμένου να επιβιώσουν πουλάνε τα κορμιά του για να δώσουν ικανοποίηση σε εκείνου που μπορούν να αγοράζουν κορμιά σαν να ήταν εμπορεύματα. Δεν ήταν όμω όλε αυτέ οι λεγεώνες μίζερων και εκμεταλλευόμενων που με γέμισαν με τη δύναμη, την έμπνευση και την αξιοπρέπεια που χρειάζεται για να πολεμήσω το σύστημα που γεννάει όλα αυτά. Υπεύθυνα γι' αυτό είναι τα αδέλφια μου στον αγώνα. Κάποιοι ήταν ληστέ και άλλοι ήταν επαναστάτε. Αυτή είναι η θεμελιώδη διαφορά μου με την πλειοψηφία των αναρχικών. Δεν χρειάζομαι δικαιολογίε και επαναστατικά υποκείμενα προκειμένου να πολεμήσω το σύστημα μισό το σύστημα γιατί με έμαθε να το μισώ και σε αυτό το μονοπάτι του, κατά μέτωπο πολέμου ενάντια στο σύστημα, μαθαίνω ποιοι είναι οι συνεργοί και ποιοι είναι οι εχθροί μου, πέρα από ισμούς και νεολογικές αιμονές. Γερμανία, αρχές Οκτωβρίου 2011. Αγαπητά αδέρφια, Στον Μιχάλη και στον Χρήστο, που εισέβαλαν δυναμικά στο κελί μου καταστρέφοντας την απομόνωση μέσα στην οποία ζω περισσότερα από 7 χρόνια. Στα αδέρφια τους και σε όλους τους άλλους συντρόφους που αποτελείται την πρώτη γενιά της επαναστατικής οργάνωσης σουπουφού Άτυπη Αναρχική Ομοσπονδία. Τα μάτια και η καρδιά μου ήταν πάντα πολύ κοντά σε εσά στην Ελλάδα. Θυμάμαι ακόμα τη δράση του Νίκου Μαζιώτη και τη στάση του στο δικαστήριο. Μας εντυπωσίασε και μας συγκίνησε πολύ, τόσο ώστε κάποιοι από τους συντρόφους μου να δράσουν στέλνοντα πακέτο βόμβα στην ελληνική πρεσβεία στη Μαδρίτη. Οι σύντροφοί μου συνελήθησαν το Σεπτέμβρη του 2003. Αυτό το χτύπημα ήρθε τη χειρότερη στιγμή. Χειρότερη δεν θα μπορούσε να υπάρξει Τότε λοιπόν έπαιρνα άδειε για να βγαίνω από τη φυλακή, μια και παρόλο το σταματά σχετικά με την κατάσταση της δίκης και της φυλάκισής μου, το βέβαιο είναι πως είχα εκτίσει την ανώτατα επιβεβλημένη ποινή για τότε. 20 χρόνια και από αυτά τα 20 χρόνια τα 14 σε απομόνωση και σε FEIS, Αρχεία Κρατουμένων ειδική Παρακολούθησης. Δεν χρειάζεται να σας πω τι σήμαινε για μένα να χάνω τόσο καλού συντρόφους που όντα κουρασμένοι από το να ανέχονται συστηματικά κάθε είδου βασανιστήριου επί δεκαετίε, αποφάσιζαν να φύγουν από την πίσω πόρτα. Νεκροί. Η σύλληψη των συντρόφων μου στη Βαρκελόνη με έκανε να χάσω τη γη κατά από τα πόδια μου. Με αυτού ήταν που θα έπρεπε να συναντηθώ. Ο θάνατο του Πακοορτήθ, ο ερχομό στην εξουσία των νεοφραγκιστών του Λαϊκού Κόμματο, όλα αυτά περνούσαν από το κεφάλι μου πριν αποφασίσω να δραπετεύσω. Η απόδρασή μου ξεκίνησε κάνοντα το ένα βήμα μετά το άλλο. Το πρώτο ήταν να αφήσω μια κάποια απόσταση πίσω μου. Και αυτό έκανα. Πέρασα τα Πυρηναία με άγνωστο προορισμό. Στο εξωτερικό ήρθα σε επαφή με παλιού συντρόφου. Κατάφερα να αγοράσω ένα άψογο δελτίο ταυτότητα με το οποίο μπόρεσα να ανοίξω ακόμα και το τραπεζικό λογαριασμό, να νοικιάσω διαμέρισματα κτλ. Και πήρα κάμποσο χρόνο για να σκεφτώ, να γνωρίσω νέου συντρόφου, να συζητήσω. Από εκείνη τη στιγμή ήμουν γνωστός ως Μικέλε Κατάλτι, Ιταλός Υπήκοος. Είχα αποφασίσει να απελευθερώσω ένα από τα συντρόφια που συνελήφθη στη Βαρκελόνη και για αυτή την ενέργεια χρειαζόμουν αξιόπιστους και εμπειρούς συντρόφους. Η τύχη ήταν με το μέρος μου. Όταν κάποιοι σύντροφοι από την Ιβηρική Χερσόνησο τηλεφώνησαν για να μου πούν ότι θα έστελαν κάποιον, και εγώ θεώρησα σίγουρο ότι θα ήταν κάποιος αναρχικός σύντροφο. παρ' όλα αυτά είδα να εμφανίζεται ο Χωσέπη, που είχε επίσης αποδράσει ενώ βρισκόταν σε άδεια και δεν είχε καμία σχέση με αναρχία ή θεωρία. Πάντως, σχεδόν με χαροποίησε που είχα έναν ποινικό εγκληματία στο πλευρό μου, παρά έναν αναρχικό. Στην τελική, η προσπάθεια και ο σκοπό που με εμψύχωνε ήταν να βγάλω ένα τη φυλακή και χρειαζόμουν στο πλευρό μου κάποιον που μισούσε απόλυτα το θεσμό της φυλακής, όπως και εγώ. Ο Χωσέπι, με τα 23 χρόνια φυλακής τους ώμους του, ήταν ιδανικός υποψήφιος. Επιπλέον, όπως και εγώ, είχε ως ειδικότητα τις λιστίες τραπεζών, το οποίο είναι βέβαια πάντα κάτι το αναντικατάστατο Εκείνο τον καιρό δεν ήξερα ποιοι ήταν ή πόσοι ήταν, Λογα... Λογαριάζα ότι ένα μεγάλο μέρο των ελευθεριακών νεολαίων είχε περάσει την παρανομία, αυτοί οι σύντροφοι στην Ιβυρική Χερσόνησο, στου οποίου θα μπορούσαμε να βασιστούμε. Δεν μιλάω για ζητήματα που αφορούν ταμεία αλληλεγγύη ή ιδεολογικέ διαμάχε, αλλά για συντρόφου που είναι έτοιμοι να πάρουν τα όπλα για να παλατριώσουν, να αρπάξουν ένα ελικόπτερο, να απελευθερώσουν άλλου συντρόφου κτλ. Η πρότασή μου για την απελευθέρωση ενό συντρόφου υποστηρίχθηκε από τον Χωσέ. Και αργότερα από δύο επιπλέον συντρόφους. Αποφασίσαμε πως το πρώτο που χρειαζόμασταν ήταν χρήματα. Είχαμε ήδη δύο περίστροφα, και με αυτή τη λογική απολοτριώθηκε μια τράπεζα. Αν θυμάμαι σωστά, απολωτριώσαμε 40 ή 50 ευρώ που μας χρειαζόταν για να προμηθευτούμε αυτοκίνητα, ηλεκτρικό εξοπλισμό κτλ. Για αρκετού μήνε στη συνέχεια, και στο βαθμό που ήταν δυνατό για μένα, Μπορούσα να παρευρίσκομαι σε κάποιε συναντήσει με διεθνεί συντρόφου. Με όλο το σεβασμό που αξίζουν οι συναντήσει ανάμεσα στου συντρόφου, όπου μέσω τη κριτική και τη ανάλυση ξεκαθαρίζονται θέσει και σχεδιασμοί, για μένα ήταν επίγουσα μια ανησυχία σοβαρότερη. σω είχα χωνέψει λάθο τι προσεγγίσει των Ιταλών εξεγερσιακών, ίσω δεν είχα κάτσει να σκεφτώ πόσο σημαντικό ήταν να γνωρίζω πω οι σύντροφοι στήριζαν πραγματικά την επαναστατική αναρχία. Και ίσω αυτή μα η περιπέτεια ελευθερία και δόξα ήταν εκ των προτέρων καταδικασμένη σε αποτυχία. Εκείνο τον καιρό έπεσαν στα χέρια μου προκηρύξει τη πρόσφατα σχηματισμένη άτυπη Αναρχική Ομοσπονδία. Για κάποιον σαν εμένα που προερχόμουν από τον Αναρχικό Μαύρο Σταυρό και επομένω ήμουν ήδη φεντεραλιστή και αναρχικό, το ζήτημα των άτυπων ομάδων μου άνοιγε άπειρε δυνατότητε στον Ευρωπαϊκό Βορρά. Οι εξεγερι... όπου οι εξεγερυσιακές ιδέες ήταν σχεδόν άγνωστες. Στις 28 Ιούνιου του 2004, τρεις αναρχικοί και οι αδερφοί μου, που δεν είναι πολιτικοποιημένοι, ταξιδεύαμε με μια BMW προς τη Γερμανία. Το μεσημέρι, μπαίνοντα την πόλη Άχεν ένα περιπολικό της ομοσπονδιακης συνοριακής φρουράς, σταμάτησε μπροστά μας και μα έκανε σήμα να το ακολουθήσουμε. Με την αδελφή μου να οδηγάει, ακολουθήσαμε το περιπολικό σε ένα βενζινάδικο. Εκεί, μας πλησίασε ένας από τους συνεριοφύλακες και ζήτησε τα διαβατήριά μας. Ο Χωσέ είχε ένα πλαστό ισπανικό διαβατήριο, πολύ καλό, και λεγόταν Αλφόνσο Ντομίγκες Πόμπο. Θα μπορούσε να ήταν ξάδερφος της αδελφής μου. Μετά ο Μπαρτ έδωσε το βέλγικο διαβατήριό του, καθώς αυτός και η αδελφή μου ήταν καθαρή. Προφανώς ο Χωσέ και εγώ ήμασταν οπλισμένοι και έτοιμοι να σώσουμε τα τομάρια μας με κάθε κόστος. Ξέραμε τι μας περίμενε. Ο σύνοριοφύλακας απομακρύνεται με όλα τα διαβατήρια και δεν επιστρέφει για 10-20 λεπτά. Μετά από αυτό το χρονικό διάστημα, μας πλησιάζουν οι δύο μπάτσοι με τα διαβατήρια στα χέρια και ξαφνικά άλλο ένα όχημα της BGS εμφανίζεται και παρκάρει ακριβώς πίσω μας, που σημαίνει πως μας είχαν κάνει σάντουιτς με τα δύο περιπολικά. Οι μπάτσοι μα προτείνουν με φιλικό τρόπο να κατεβούμε από το αυτοκίνητο. Τα χαρτιά ήταν εντάξει, αλλά τώρα ήθελαν να ελέγξουν επίση το όχημα. Αφού ένα αυτοκίνητο με τόσου ξένου θεωρείται ύποπτο στη Γερμανία. Κατεβήκαμε από το αυτοκίνητο και οι μπάτσι άρχισαν αμέσω να το ψάχνουν. Τόσο ο Χωσέ όσο και εγώ είχαμε τα όπλα πάνω μα. Το δικό του σε μια μικρή τσάντα όμου και το δικό μου σε ένα από αυτά τα τσαντάκια που συνήθω κρατούν οι τουρίστε. Μετά από περισσότερη από μισή ώρα ελέγχου, ένας από τους μπάτζους πλησίασε τον Χωσέ και του ζήτησε να αφήσει την τζάντα του στο πορπαγκάζ του περιπολικού. Δεδομένου πως ο Χωσέ δεν καταλάβαινε τι του έλεγε, ο μπάτζος το είπε και σε εμένα. Δεν υπήρχαν πλέον άλλα περιθώρια διαλόγου. Έφτασε η στιγμή που του είπα «Άρπαξε εσύ αυτόν και εγώ θα πάρω τον άλλον». Το σίγουρο είναι πως, παρόλη την ένταση, ήταν ανακουφιστικό για μένα να μπει ένα τέλος σε αυτή την κωμωδία. Με το όπλο στο χέρι και παίρνοντα την πρωτοβουλία, πίστεψα στα αλήθεια πω θα τα καταφέρναμε. Ο μπάτσο του Χωσέ έφυγε τρέχοντα όταν ο Χωσέ τον σημάδεψε με το περίστροφό του που ήταν από την εποχή του Ραβασόλ. Αυτή η εικόνα του Χωσέ να τρέχει πίσω από έναν μπάτσο τη γερμανική σύνοριοφυλακή λέγοντα του παράδόσου υψηλά τα χέρια, είναι κάτι που ακόμα και σήμερα με κάνει να κατουργέμαι από τα γέλια. Δυστυχώ ο Χωσέ παρεμήνευσε αυτό που του είπα, όταν του είπα να αρπάξει τον αξιωματικό, ακριβολογούσα, να τον πιάσει. Εντάξει όμως και ο δικός μου, ο Μπάτσος, και οι άλλοι μου διέφυγαν και δεν τα κατάφερα να τους μαγκώσω. Αυτό που με ανησυχούσε περισσότερο σε αυτή την κατάσταση ήταν η αδελφή μου. Πώς θα τα διηγηγόμουν όλα αυτά στη μάνα μου. Έτσι, είπα στην αδελφή μου να κάτσει πολύ ήσυχη εκεί και πώς αν ήθελε, για να τη σκαπουλάρει η ίδια, θα μπορούσε να πει στην αστυνομία τον ομά μου και να τα ρίξει όλα πάνω μου. Δυστυχώς, οι μπάτσοι μας είχαν κυκλώσει και το μόνο που μας κατέβηκε εκείνη τη στιγμή ήταν να παγάγουμε δύο πολίτες για να καλυφθούμε. Τα υπόλοιπα, ήδη τα ξέρετε. από το ημερολόγιο του σύντροφου Γκάμπριελ Σίλβα και γράμματα που έστειλε στη σύντροφό του. 8 Μαρτίου 2020 Χθες, καθώς έβλεπα τηλεόραση, είχα ήδη μαντέψει ότι αυτά τα καθάρματα θα μας άφηναν και σήμερα χωρίς επισκεπτήρια. Ε, λοιπόν, σήμερα ήταν μια σκατά μέρα. Όλοι ήταν εξοργισμένοι, φυσικά. Συζητήσει με του φύλακε, φρενήριε διάλογοι μεταξύ όλων. Η περίληψη είναι απλή. Οι φύλακε είπαν στου κρατούμενου, στου πιο θυμωμένου εξ αυτών, να κάνουν ό,τι θέλουν, γνωρίζοντα πω έτσι θα καθίσταντο υπεύθυνοι οι κρατούμενοι. Ανέφεραν το κάψιμο στρωμάτων, φανταστείτε σε χώρο που δεν υπάρχει αέρα. Σχετικά με ούτε κι εγώ δεν ξέρω τι. Προφανώ, του κατέστησα σαφέ. Το ποια ήταν πραγματικά η στρατηγική των δεσμοφυλάκων, να απαλλαχθούν οι ίδιοι από οποιαδήποτε ευθύνη και να έχουν ένα πρόσχημα για να χειροτερέψουν και άλλο την κατάστασή μα, και για το ποια θα πρέπει να είναι η στρατηγική η δική μα. Και η δική μα προφανώ δεν είναι σαν τη δική του. Είπα πω θα ήταν καλύτερα να περιμένουμε να συναντηθούν οι συγγενεί μα απ' έξω, να μαζευτούν και να αποφασίσουν για την καλύτερη τακτική που θα πρέπει να ακολουθηθεί. Καθώ η ώρα του μεσημεριανού. Αποφασίσαμε να μην πάμε στην τραπεζαρία και να αναβάλουμε το μεσημεριανό μα. Κάποιοι, δύο-τρει νομίζω, πήγαν, γεγονό που δημιούργησε μια μικρή ένταση. Φυσικά, με τον αναβρασμό λόγω θυμού, αυτοί που αποφάσισαν να πάνε στην τραπεζαρία άρπαξαν μερικές καθώ έβγαιναν και δεν μπορείς να φανταστεί την μπάχαλο έγινε. Εν συντομία, έστειλαν 6-7 παιδιά στην απομόνωση και άφησαν του υπολείπου από εμά κλειδωμένου στα κελιά. Ήμασταν σε απομόνωση. Αλλά στα κελιά μα. Την ώρα του δείπνου, μόνο τρει ή τέσσερι κακομύριδες έπεσαν πάνω στα κάγκελα για να πάρουν φαγητό. Οι υπόλοιποι μείναμε μέσα στα κελιά μα. Δεν ξέρω για πόσο θα μα κρατήσουν σε αυτή την κατάσταση. Υποθέτω πω θέλουν να μας αναγκάσουν μέσω τη πείνα να βγούμε έξω ένα προς ένας, όλοι οι Δεν μα είπαν τίποτα. Ήταν σαν να βρισκόμασταν υποκαθεστώ δικτατορία. Δεν ξέρω πότε θα φτάσει το γράμμα αυτό ή ακόμα και αν θα στο δώσουν. Σε κάθε περίπτωση, μείνε ήρεμοι. Έχουμε περάσει και χειρότερα. Η αξιοπρέπεια δεν έχει τιμή. Η περίπλοκη αυτή κατάσταση μπορεί να λυθεί μόνο απ' έξω. Εμείς, και είναι όντω αλήθεια, είμαστε όμοιροι των καθαρμάτων εδώ. Μιας και έχω εμπειρία από τέτοιες διαμάχες, πιστεύω πως όσο τα άτομα πεινάνε, δεν έχουν όλοι φαγητό στα κελιά τους ή υποφέρουν από την έλλειψη καπνού, ή θέλουν να αναπνεύσουν λίγο καθαρό αέρα, θα υποκύψουν. Α, αυτή είναι η ζωή. Είμαι δυνατός. Έχω μερικά πακέτα μπισκότα και λίγα φρούτα. Όπως γράφει και ένα αυτοκόλλητο, «Συγνώμη που σας ενοχλούμε, αλλά μας βασανίζουν». Βεβαίω εμέ πως όλα αυτά θα γίνουν γνωστά. Δεν ξέρω αν θα με αφήσουν να χρησιμοποιήσω το τηλέφωνο. Αν δεν τηλεφωνήσω, έχει το νου σου ότι δεν μας άφησαν. Τα Μαρτίου 2020. Μόλις επέστρεψα μετά από δύο ώρες γυμναστική μου στην αυλή, όπου έκανα κάμψεις και άλλες ασκήσεις, δεδομένου ότι ο αφέρεσε τα βάρη με την αφορμή του κορονοϊού. Τελικά τίποτα νέο. Όλα περνάνε. Έτσι δεν υπάρχει ανάγκη για βιασύνη, μιας και το κράτος έχει άλλες προτεραιότητες όπως το να εξασφαλίσει πως τα αγαθά κυκλοφορούν αγνά λογιστικά και πως ασφαλίζουν τις δουλειές που είναι θεμιλιώδεις για την εύρυθμη λειτουργία του κρατικού μηχανισμού. Αστυνομία, δεσμοφύλακες, στρατιώτες, γιατροί, προσωπικό καθαρισμού, τραπεζίτες και άλλοι ακόμα. Οι υπόλοιποι πολίτες μπορούν να πεθάνουν εθελοντικά, φυλακισμένοι στα διαμερίσματα φυλακές τους. Ο πανικός είναι τέτοιο που οι μάζες συμμετέχουν εθελοντικά σε οτιδήποτε λέγεται από το Γενικό Διοικητή Υγείας. Είναι όπως σε καταστροφής και απολαμβάνω τόσο πολύ που συμβαίνει όντω, Εκπληκτικό. Πολλοί φαντάζονται ένα σενάριο για εξεγέρσεις. Φωτιά και λαϊλασία σε αυθονία. Λοιπόν, όχι. Οι δρόμοι έχουν κατακτηθεί από εκείνους που ήταν πιο προετοιμασμένοι για αυτού του είδους το σενάριο. Από μπάτσους και στρατό. Οι Επαναστάτε, προοδευτικοί πολίτε, μένουν σπίτι κολλημένοι στο ίντερνετ και τόσο αδύναμοι όσο και οι υπόλοιποι. Ο παππούς μου συνήθιζε να λέει: Οποιοδήποτε έχει κόλλο φοβάται και καθένας φροντίζει το δικό του, θα προσθέσω εγώ. Γυρνώντα πίσω στο τώρα, σήμερα ο επικεφαλής των φυλακών προσωρινά απομόνωσε έναν κρατούμενο επειδή διαμαρτυρήθηκε σχετικά με διάφορα θέματα που του συνέβαιναν και μια και έχουν μακρύ χέρι τον χτύπησαν. Χτε βράδυ οι φύλακε τραγουδούσαν, κατουρούσαν. Οι μόνοι κρατούμενοι που τρώνε στην τραπεζαρία πρέπει να έχουν ανοσία στον κορονοϊό, όπω και οι φύλακε, γλύφουν κόλου. Όπω βλέπει εδώ, όπω και εκτό των τυχών, ο μόνο νόμο που βασιλεύει είναι ο νόμο του ισχυρότερου. Διαλέγουν εκείνου του πιστού στο καθεστώ αυτό και οι υπόλοιποι πρέπει να υπακούουν, αλλιώ θα χτυπηθούν ή θα κλειδωθούν. Το μικρό αφεντικό μπορεί να δράμε με πλήρη ακόμα περισσότερο τώρα σε καθεστώς εκτάκτου ανάγκης, Μια και κανένας συγγενής δεν θα μπορεί να δει ή να επικοινωνήσει με κίνους που έχουν χτυπηθεί. Βεβαίωσε ότι τα αποσπάσματα που σου λέω «τι κάνουν αυτά τα καθάρματα» θα κυκλοφορήσουν στο ίντερνετ. Ίσως αυτοί απολαμβάνουν ατιμωρησία σήμερα, αλλά υπάρχει πάντα ένα αύριο και εκτός αυτού θέλω να το πω σήμερα ώστε να παραμείνει. Υποθέτω ότι τα να οργανωθεί μια απάντηση σε ότι συμβαίνει στι φυλακές αυτή τη στιγμή είναι αποστολή ανέφικτη και είναι ανέφικτη επειδή η πλειοψηφία τη κοινωνία τη ίδια, από όπου και προέρχονται οι κρατούμενοι είναι φυλακισμένοι των κυβερνήσεων και του στρατού του. Η προπαγάνδα του κράτου και των διάφορων ειδικών του, γιατροί, δημοσιογράφοι και τα λοιπά, είναι ιδιαίτερα δυνατή. Οι συνέπειε είναι μπροστά στα μάτια του καθενό. Μόνο τα αμειοψηφικά σαμποτάζ μπορούν να προσφέρουν μερικά αποτελέσματα και να δώσουν μια απάντηση σε ένα τέτοιο καπιταλιστικό βιοφασισμό. Δεν μπορούμε να περιμένουμε από τη μάζα, γιατί πάντα συμπεριφέρονται σαν εντολοδόχοι του κράτους κεφαλαίου. Θα δούμε πόσο παίρνει σε αυτούς να βγουν στους δρόμους όταν τα ψυγεία τους είναι άδεια και τα ελάχιστα οικονομικά αποθέματα που έχουν βάλει στην άκρη δεν είναι πλέον επαρκή για τις βασικές ανάγκε όταν δεν θα μπορούν να αγκαλιάσουν τις οικογένειές τους, τους φίλους τους, τους συντρόφου τους, που είναι φυλακισμένοι ή σε μεγάλη απόσταση. Θα είναι χαρούμενοι με την ανακύκλωση. Θα είναι ευχαριστημένοι με το ίντερνετ και τα κινητά τηλέφωνα. Αυτά είναι ρητορικά ερωτήματα, ξέρω, ναι. Διαβάζω πίσω από τις γραμμές το τι πρόκειται να γίνει. Τα πάντα έχουν ένα όριο. Ο φόβος θα παρέλθει και με λίγη τύχη οι κυβερνήσει θα πέσουν 22 Μαρτίου 2020 Στην τηλεόραση, μόνο ο Υιός υπάρχει. Αν εγώ ήμουν θρησκευόμενο, θα ήμουν πεπισμένος ότι πρόκειται για ένα θεϊκό σημάδι. Η τιμωρία του Θεού. Αυτό συμβαίνει όταν βρίσκεται με τον Αρχάγελο Γαβριήλ, τον αγαπημένο του. 24 Μαρτίου 2020 Στο θέμα του COVID-19 και στο πώς διάφορες κυβερνήσεις αντέδρασαν και στην έλλειψη κοινωνικής αντίδρασης, μπορούμε να διακρίνουμε. Η Γαλλία κατάφερε να εφαρμόσει μια σύνταξη διωτική μεταρρύθμιση με μια μονοκίνηση. Η Ιταλία κρατικοποιεί εταιρείες ταχύτατα. Το Ισραήλ μπροστά στην εθνική έκτακτη ανάγκη θα συνεχίσει με τον Ετανιάχου ως αρχηγό Ακριβώς τώρα που υπήρχε ένα πολυμερές σύμφωνο για να το ξεφορτωθεί. Ενώ η δικαιοσύνη σε εισαγωγικά σταμάτησε, όπως και οι δίκες του για διαφθορά. Αν υπήρχε πλήρης αστάθεια στην αγορά εργασίας, τώρα η συντριπτική πλειοψηφία των εργατών είναι εντελώ αποκλεισμένη. Θα δούμε αν το ευρώ θα διατηρηθεί ως κοινό νόμισμα. Οι πόλεις φαίνονται να είναι, αυτό που όντω είναι, τοξικέ χωματερέ. Προ προλεταριακές φυλακές που εξυπηρετούν μόνο τη διαχείριση της μιζέριας και του θανάτου. Όσον αφορά όλα τα ίδια ολοκληρωτικών θεσμών, φυλακές, ψυχιατρία, κέντρα μεταναστών, κέντρα φροντίδα κτλ, αποτελούν στρατόπεδα επιλεκτικής εξολότρευσης. Ο ιός επισήμανε τι σχέσει ισχύω. Εκείνοι που πίστευαν ότι ήταν προνομιούχοι στην παλιά κοινωνική τάξη, έχουν ανακαλύψει ότι είναι τόσο ανασφαλείς, όσο και οι υπόλοιποι τους οποίους συνήθιζαν να κοιτούν με περιφρόνηση. Η οικονομία και η δύναμη είναι υποέλεγχο και στο πλευρό του υπάρχοντος κόσμου, ενώ θα παρουσιαστούν και μειώσεις προσωπικού. Όπως συμβαίνει και στις ταινίε καταστροφής, όταν η γη δεν είναι πλέον κατοικήσιμη, διαστημόπλια θα έχουν χώρο μόνο για του πιο αναγκαίου, τον βασιλιά και τους ακολουθούς του. Οι υπόλοιποι μπορούν να πεθάνουν. Με εντυπωσιάζει ο τρόπο με τον οποίο οι πράκτορες προπαγάνδα των μέσων μαζική ενημέρωση, τηλεόραση και τύπο ασκούν τη δύναμή του και τα εργαστήρια μα πουλάνε ελπίδα με τη μορφή ενό θαυματουργού εμβόλαιου. Οι Κινέζοι τεστάρουν ήδη τη φόρμουλά του. Τα ανθρώπινα Ινδικά χειρίδια δεν λείπουν. Οι ΗΠΑ λένε πω είναι κοντά σε φόρμουλα. Η Γερμανία φαίνεται να πλησιάζει. Μοιάζει με φαρμακολογικό διαγωνισμό για τη μείωση των επιπτώσεων του ιού. Καθώ εμεί ονειρευόμαστε ένα θαυματουργό φάρμακο που θα μα απαλευθερώσει από τον θάνατο, συνηθίζουμε στον αργό θάνατο από το καπιταλιστικό σύστημα. Σε λίγο καιρό, καθώ θα μα κάνουν να πιστεύουμε ότι η διανομή φαγητού με κουπόνια θα είναι το πιο λογικό μοντέλο για την επιβίωση του ανθρώπινου είδου, ο καπιταλισμό θα μα εξηγεί πω ο κομμουνισμό είναι η μόνη πιθανή εναλλακτική. Πολίτη-σύντροφο με εμένα και σένα από κάτω. Είναι ενδιαφέρουσες εποχές. Γεμάτες πιθανότητες αρχίζω να κατανοώ το μικρό τέρας. Θα συνεχίσουμε να αγνοούμε το ότι ο βασιλιάς είναι γυμνός. Ή θα δουν περισσότερα παιδιά ότι η εξουσία είναι γυμνή. Θα συνεχίσουμε να είμαστε εθελοντές και υποκριτικοί υπηρέτες. Ξέρω, ξέρω. Αυτά είναι ρητορικά ερωτήματα ξανά. Το μόνο πράγμα που ξέρω είναι ότι όσο το χειρότερο... Η οικονομία τόσο το καλύτερο για τις εναλλακτικές λύσεις. Πολλοί ξεχνούν ότι εκείνη που μετράνε λιγότερο είναι οι πολύ στον κόσμο και ότι ο μόνος επιβλαβής ιός που θα πρέπει να εξολοθρεύσουμε είναι ο καπιταλισμός και η αυταρχική του βία που μας παραλεί αμίληκτα. Με διασκεδάζει να παρακολουθώ πόσο γελιοί είναι οι δυνατοί όταν ανακοινώνουν ότι οι δυνάμει ασφαλεία κάνουν οτιδήποτε είναι δυνατό, κοινό καλό, ούτε είναι ασφαλεί από τον ιό. Στην πραγματικότητα στην Πορτογαλία υπάρχουν ήδη προσβεβλημένε ομάδε μπάτσων, γιατρών, νοσοκόμων, πολιτικών κτλ. Και τον αγώνα μεταξύ του καλού και του κακού, τον αφήνουμε στον Νίτσε που ήξερε τι έγραφε σχετικά με αυτό. Εντάξει, το αν θα εκδοθώ ή το αν αφαιθώ ελεύθερο επαφείεται στο Ανώτατο Δικαστήριο τη χώρα αυτή. Και δεν το βλέπω να συμβαίνει αυτό τη στιγμή αυτή. Ενώ όπω τα δικαστήρια έχουν ήδη σταματήσει, και τότε εμεί θα πρέπει να αναλογιστούμε του δύο επόμενου μήνε στο Ανώτατο και λίγο περισσότερο στο Συνταγματικό. Η αλήθεια είναι ότι προτιμώ να συγκεντρωθώ, όχι να αγχωθώ, σε πιο άμεσε ανάγκε όπω το να φροντίζω την υγεία μου, να αθλούμαι, να διαβάζω. Δεν έχω θανατική ποινή ή θανατηφόρα ασθένεια. Αυτό που βιώνουμε είναι μια κατάσταση ξεκάθαρης πολιτικής δίωξη όπου χρησιμοποιούν οτιδήποτε μπορούν για να μεγαμίσουν. Αλλά αυτό δεν μπορεί να συνεχίσει άλλο. Έχω μόνο να συγκεντρωθώ στην αντίσταση, όπως πάντα έκανα, και να παροπίσω την ελευθερία μου μια και καλή». 26 Μαρτίου 2020 Πραγματικά, τίποτα καινούριο δεν συμβαίνει. Από τότε που η σύνδεση με το έξω κόπηκε, τα μόνα πράγματα που έχουν αλλάξει είναι το καθεστώς της φυλακής και η συμπεριφορά φυλάκων και κρατουμένων. Οι φύλακες πιστεύουν ότι είναι επίγειοι θεοί και οι φυλακισμένοι σέρνονται σαν κουλίκια για να απολαύσουν μερικά ψίχουλα πίσω από τις πλάτες άλλων κρατουμένων. Η παρατήρηση της συμπεριφοράς του πρώτου και του τελευταίου είναι ενδιαφέρουσα για εκείνους που ασχολούνται με την ψυχολογία, ακόμα και με την ανθρωπολογία. Περιμένω να τελειώσει η περίοδος του βιοφασισμού, της συγγενούς δικτατορίας και της απολυταρχική απομόνωσης. Αυτή τη στιγμή παρακολουθώ ένα καθηγητή στην τηλεόραση, ο οποίο λέει ότι θα πρέπει να συνηθίσουμε να μην φιλιόμαστε και να αγκαλιαζόμαστε βραχυπρόθεσμα αλλά και μακροπρόθεσμα. Ε, είναι άρρωστη. Είναι παρηγορητικό να ξέρουμε ότι είμαστε ανεξάρτητοι και όχι κομμάτι μιας ομοιόμορφης μάζας που κινείται κατευθείαν προς την Άβυσσο. 20. Λίγη σημασία έχει Αν ήταν ένα εργαστήριο Ή η φύση που δημιουργήσε αυτόν τον ιό Ήταν απαραίτητο Και δεν έχει πολύ σημασία Αν θα μολύνει εμένα ή τη μητέρα μου Η φύση είναι αδιάλακτη Και το ανθρώπινο είδος πρέπει να το σέβεται Και να το φοβάται αυτό Δεν υπάρχει φύση που να είναι φτιαγμένη Για να ταιριάξει στο ανθρώπινο είδος δεν είναι ανθρώπινη πηγή. Όλη η περιφρόνηση και η επιστημονική υπεροψία πρέπει να τρομάζει από αυτό. Αυτή τη φορά ο ιός ήταν αγαθός. Χτύπησε μόνο 2% του ανθρωπινού είδους και έδειξε έλεος στα παιδιά. Ήταν λιγότερο θανάτιφόρος, ταξικά προκατελημένο ρατσιστικός και σεξιστικός από τον καπιταλισμό. Είναι περίεργο πως οι άνθρωποι φοβούνται περισσότερο έναν ιό τέτοιου είδους από τον τεχνοβιομηχανικό καπιταλισμό. Είμαι πεπισμένο ότι αν ο καπιταλισμός καταστραφεί, μπορούμε να φτιάξουμε κάτι καλύτερο. Χειρότερο από τον καπιταλισμό και διάφορες παραλλαγέ δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε. Αυτό είναι σίγουρο. Έτσι, ελπίζω ότι ο δεν θα είναι περιορισμένος, ότι θα είναι εκφύσεως σκληρός. Δεν θα ήθελα να περιοριστεί όλο αυτό σε έναν τρόμο και να βλέπω βλάκες να φοράνε μπλουζάκια με το μήνυμα «Επέζεις από τον COVID-19». Ο πολιτισμικός κινησμό πρέπει να χαθεί. Δεν είναι η 11 Σεπτεμβρίου με ήρωες και κακούς που συνεχίζουν να φροντίζουν τα πάντα μετά τον τρόμο. Τι προάλλες είδα μια εκπληκτική ιστορία στην τηλεόραση. Ένα Πορτογαλικό τηλεοπτικό σταθμό μετέδιδε νέα ενό κέντρου περίθαλψης. Ξαφνικά η ομάδα των camera συνειδητοποίησε πως μια ηλικιωμένη κυρία προσπαθούσε να δραπετεύσει από πίσω αφαιρώντα έναν φράχτη. Τι έκαναν οι δημοσιογράφοι που πληροφορήθηκαν σχετικά με το δράμα που ξεδιπλώνεται εκεί μέσα. Καλέστε του φροντιστές να κλειδώσουν πάλι την ηλικιωμένη. Το ηθικό δίδαγμα τη ιστορία είναι απλό. Δεν υπάρχει καμιά ενσυναίσθηση. Και συμπάθεια απέναντι στο ηλικιωμένο άτομο που ψάχνει για ελευθερία και τη δυνατότητα ζωής. Όχι. Το δράμα είναι για αυτού που παραμένουν κολλημένοι στην τηλεόρασή του, είναι η αντικειμενικότητα και η επιμέλεια των πληροφοριών. Έπειτα, βγάζουν τα τηλέφωνά του και ρουφιανεύουν, ούτω ώστε υποτιθέμενη μολυσμένη ηλικιωμένη που απειλεί την ασφαλειά μα να συλληφθεί ξανά. Το θύμα είναι ένα εγκληματία. Έτσι, συμπάσχω την ηλικιωμένη κυρία και έχω με το χειρότερο θάνατο δάφτων των ρουφιάνων. Είμαι πολύ περίεργος να δω πώς θα αντιδράσουν οι άνθρωποι μετά από αυτή την εξαναγκαστική φυλάκιση. Πώς θα είναι η οικονομία. Πώς θα καταλαβαίνονται οι άνθρωποι ένα μεταξύ τους. Θα επιβιώσει το ευρωπαϊκό κατασκεύασμα. Θα ανοίξουν τα σύνορα. Θα επανέλθουν τα αεροπλάνα ταξιδεύοντας του ουρανούς από ένα μέρος σε ένα άλλο. Αν η ανεργία είναι τόσο σοβαρή όσο αναμένεται, τι θα κάνουν οι άνθρωποι. Ποιες θα είναι οι συνέπειε της εξαναγκαστικής συνύπαρξης. Αυτά είναι πραγ... ερωτήματα που πραγματικά μου κεντρίζουν τον ενδιαφέρον και την περιέργεια. Επίσης αναρωτιέμαι σε ποιο βαθμό και μέχρι πότε οι πολίτες θα είναι προετοιμασμένοι να παραμένουν σε υποχρεωτική καραντίνα. Είναι που είμαστε όλοι φυλακισμένοι. Τώρα είναι που είμαστε όλοι φυλακισμένοι. Και γνωρίζουμε πώ είναι να νιώθουμε λαχτάρα να μισούμε και να αγαπάμε. Να νιώθουμε λαχτάρα για τον περίπατο κατά τον ουρανό με τη θάλασσα να σκάει στα βράχια. Να νιώθουμε λαχτάρα για να συναντήσουμε τους φίλου μας και να μπορούμε να του αγκαλιάσουμε. Να νιώθουμε λαχτάρα για του αγαπημένου που λατρεύουμε να φυλάμε. Να νιώθουμε λαχτάρα για οτιδήποτε που δε μας αφήνουν να ευχαριστηθούμε στο τώρα. Τώρα που είμαστε όλοι φυλακισμένοι, ξέρουμε πως είναι το να μισεί. Να μισή τη μονοτονία και τις βαρετές συζητήσει που δεν μπορούμε να αποφύγουμε. Να μισούμε τη συμπτική φυλάκιση που περιορίζει και πνίγει την ελευθερία μας. Να μισούμε τι μέρε και τις νύχτε που διαδέχονται η μία την άλλη δίχως τίποτε άλλο. Να μισούμε την εγωιστική συμπεριφορά των άλλων, κάτι που δεν μπορούμε να αποφύγουμε. Τώρα που είμαστε όλοι φυλακισμένοι, ξέρουμε πώς είναι το να αγαπάμε. Να αγαπάμε τη φύση που μας επιτρέπει να αναπνέουμε. Να αγαπάμε την νοημοσύνη που μας καλεί να ονειρευτούμε. Να αγαπάμε την ευαισθησία που μας κάνει να απολαμβάνουμε. Να αγαπάμε την ελευθερία να υπάρχουμε. Τώρα που είμαστε όλοι φυλακισμένοι, είναι καιρός να σκεφτούμε. Γκάμπριελ Πόμποντα Σίλβα Αυτό ήταν το αφιέρωμά μας στον Γκάμπριελ Πόμποντα Σίλβα. Τον τελευταίο χρόνο, ο σύντροφος προσπάθει να απελευθερωθεί έχοντας 33 χρόνια φυλάκησης στα δημοκρατικά κελιά. Μπορείτε να διαβάσετε για την ιστορία του στην ιστοσελιδα enoughisenough inafisinaf14.org που κυκλοφόρησε πριν δύο εβδομάδες με τον τίτλο «We are winning battles for the freedom of Gabriel Pompo». Στο πρώτο μέρος εκπομπής διαβάσαμε από την προσούρα «Μέχρι να είμαστε όλοι ελεύθεροι» Που μεταφράστηκε από συντρόφια στον Βόλο και εκδόθηκε αυτόνομα το 2011 ώστε να στηρίξει το Ταμείο Αλληλεγγύη και Οικονομική Υποστήριξη των Φυλακισμένων Αγωνιστών. <Κι> Στη συνέχεια, διαβάσαμε πρόσφατα γράμματά του προ τη σύντροφό του. <Κι> Ήταν η εκπομπή 233 Βαθμού Κελσίου φλεγόμενες ανταποκρίσει σε έναν ξενέρωτο κόσμο.